Ο σημερινό μα καλεσμένο είναι ένα σημαντικό τραγουδοποιό που βρίσκεται κοντά μα τα τελευταία 25 χρόνια διαγράφοντα μια ιδιαίτερη πορεία. Πολλά από τα τραγούδια του έχουν αγαπηθεί πολύ από το κοινό και έχουν καταφέρει να αντέξουν τη δοκιμασία του χρόνου. Ετοιμαζόμαστε να τον υποδεχτούμε για μια ακόμη φορά στο Λονδίνο σε μερικέ ημέρε για δύο συναυλίες στο Union Chapel. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, σήμερα καλωσορίζουμε στον LGR και το ζύτο ελληνικό τραγούδι, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Θα καίει στη γη του νήλου Μια αρχαία μυρωδιά θα μας μεθά Στον τροπικό ποστάσε του καρκίνου Μέσα σου θα γεννιέται μια θέα Κοινό καλησπέρα. Σε καλωσορίζω στον LGR και το ζύτο Τραγούδι. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε σήμερα και σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου για αυτή εδώ την κουβέντα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι πάντα χαρά μα να σε έχουμε κοντά μα εδώ στο Λονδίνο. Αφορμή λοιπόν τη κουβέντα μα σήμερα είναι οι δύο συναυλίε που ετοιμάζει στι 25 και 26 Γενάρη στο Union Chapel, σε μια πόλη στην οποία εμφανίζεσαι πολύ τακτικά τα τελευταία χρόνια. Τι φαίνει λοιπόν μαζί σου αυτή τη φορά. Ε, φέρνουμε τις ζωές μας. Ε, φέρνουμε μια ομάδα πολύ σπουδαίων μουσικών, εξαιρετικών σωλιστών. Είναι ιδιαίτεροι σωλίστες αυτοί γιατί μπορούν να συνεργάζονται και να γίνονται μέρη ενός συνόλου. Συνήθως οι σολίστες ξέρεις Μιχάλη, είναι ε, βέβαια πάντα σπουδαίοι μουσικοί, αλλά... Ε, δυσκολεύονται να συνδημιουργήσουν γιατί έχουν μάθει να λειτουργούν ως ολίστε ακριβώς. Αυτή η ομάδα λοιπόν έχει το χαρακτηριστικό ο κάθε ένας από αυτούς να έχει τη δική του αισθητική να φέρνει έναν κόσμο και να τον προσθέτει στην ομάδα έτσι ώστε να ε, δημιουργηθεί ένα κοινό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη ευλογία για μένα και την ζώντα τελευταία τρία χρόνια. Φέρνουμε λοιπόν την αισθητική μας τα τραγούδια μα τη χαρά της συνάντησης με τους ανθρώπους εκεί και τι ζωές μας όπως είπα γιατί μέσα από τη μουσική και μέσα από τα τραγούδια μας και μέσα από την κάθε νότα και την κάθε λέξη που παίζουμε και τραγουδάμε αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να μοιραστούμε, να μοιραζόμαστε τη ζωή μας. Πώς θα περιέγραφες λοιπόν αυτή την δημιουργική συνύπαρξη για σένα και του μουσικού επί σκηνής. Είναι ένα παιχνίδι, ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι αλλά παρόλα αυτά παιχνίδι ε, δεν είναι τυχαίο που λέμε παίζω μουσική ενώ δεν λέμε παίζω ζωγραφική ας πούμε ή παίζω φωτογραφία ή παίζω γλυπτική παίζουμε μουσική και παίζουμε θέατρο αυτά τα δύο και αυτό ισχύει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου I play music λέμε ε, αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο όχι μόνο για τους μουσικούς τους ίδιους γιατί μέσα στο παιχνίδι μπαίνουν όλοι οι... Ο ακροατή είναι πρωταγωνιστής μιας συναυλίας, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται σε μια καρέκλα τυχαία εκεί και παρακολουθεί κάτι που συμβαίνει. Αν δεν συμμετάσχει ο ίδιος ψυχικά και ουσιαστικά μέσα σε αυτό που γίνεται, τότε συναυλία δεν υπάρχει. Δεν, η συναυλία δεν γίνεται διότι παίζουν κάποιοι μουσικοί. Η συναυλία υπάρχει διότι κάποιοι την ακούνε. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές τη συναυλίας. Εμείς λοιπόν, για να επιστρέψω στο ερώτημά σου ως μουσική, η δημιουργή του ήχου της βραδιάς, που όλου θα μας αγκαλιάσει αυτός ο ήχος και μέσα σε αυτόν θα ταξιδέψουμε όλοι, ακροατές και μουσικοί. Έχουμε την, την ευθύνη να το κάνουμε στο 100% των δυνατοτήτων μα και της ύπαρξή μας όσο πιο καλά μπορούμε και να είμαστε εκεί και μόνο εκεί μαζί με τους ακροατές Εκείνη την ώρα, αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι. Με ρωτάνε τα παιδιά μου συνήθω πού πα όταν φεύγω για κάποια συναυλία. Λέω πάω να έξω και μου λένε με του φίλου, σου λέω ναι με του φίλου μου. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν. Αλκελό, πιστεύει ότι αυτό το παιχνίδι, αυτή η συλλογική δημιουργία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε εποχές δύσκολε για του ανθρώπου. Το τραγούδι είναι μια τέχνη ιερή. Δεν είναι τυχαίο ότι ψέλνουν όλοι σε όλες τις θρησκείες του κόσμου, από την απαρχή της ανθρωπότητας. Είναι ιερή τέχνη και παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή όλων μας και ειδικά σε δύσκολες περιόδους, αλλά και σε δύσκολες στιγμές προσωπικές του καθενός μας, αποτελεί ταυτόχρονα ένα καταφύγιο, αλλά και μια πηγή δύναμης. Είναι μια τέχνη συλλογική, μια τέχνη που μας χωράει όλους, δεν είναι σαν την ανάγνωση που μόνος του ένας άνθρωπος κάθεται και διαβάζει ένα βιβλίο ή που μόνος του το γράφει ως συγγραφέας. Είναι μια συλλογική τέχνη, είναι μια τελετουργία αν θέλει, όταν γίνεται σωστά που μας περιλαμβάνει όλους και μπορεί σε εποχές δύσκολες πραγματικά να παίξει έναν ρόλο πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πολύ έτσι που εξασκώ αυτή την τέχνη Ζω πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτήν, ε, νιώθω ότι είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος και όσο και το κοινό συμμετέχει σε αυτό, ε, αισθάνομαι ακόμα πιο τυχερός. Ξυπνήσαμε στον ύπνο μου και άκουσα δύο φωνές η μια μου είπε ξέχνα την και πάψε πια να κλαις, Μα η άλλη ήταν η δική σου του, του λέγε, μου, με κοντά σου όταν με Αλκίνο έκανες συναυλίες στο εξωτερικό πολύ συχνά και έτσι έρχεσαι τακτικά σε επαφή με το ελληνικό κοινό που ζει μακριά. Σε τι διαφέρουν αυτές οι συναυλίες από τις εμφανίσεις σου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Γίνονται συναυλίες σε χώρες του εξωτερικού που δεν έρχονται Έλληνες. Έρχονται σχεδόν αποκλειστικά ξένοι. Σε κάποιες συναυλίες που έχω δώσει δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας στο κοινό. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, σίγουρα. Α, αλλά για μένα είναι πολύ ουσιαστικό και πολύ συγκινητικό να συναντώ ε, τους συμπατριώτες μου Έλληνες και Κύπριους που ζουν έξω. Είναι κάτι που μου δίνει μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση. Είμαι άνθρωπο της νοσταλγίας. Α, την αναγνωρίζω τη νοσταλγία ω μια... Δημιουργική δύναμη, τεράστια. Αγαπώ τους ανθρώπους που νοστάλγησαν πολύ στη ζωή τους και εξ ορισμού οι Έλληνες της Διασποράς διέπονται από αυτό το συνέστημα και αυτό με συγκινεί πάντα και η αλήθεια είναι, το έχω ξαναπεί, ότι αισθάνομαι πιο πολύ στο σπίτι μου ανάμεσα στους Έλληνες της Διασποράς παρά στην ίδια την Ελλάδα. Και φαντάζομαι αυτό ισχύει ιδιαίτερα αυτή την εποχή που ο αριθμό των Ελλήνων που ζουν πια στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερος από ό,τι τα πρόσφατα χρόνια. Ποια είναι η εμπειρία σου από αυτό το ανανεωμένο πλέον κοινό στη συναυλία σου έξω. Μου έχει συμβεί αρκετέ φορές και μια φορά στο Λονδίνο α, να έρθουν στη συναυλία άνθρωποι που ήταν η πρώτη μέρα τους στην ξενιτιά, αυτήν ονομάσουμε έτσι. Γιατί πια η ξενιτιά δεν είναι αυτή που ξέραμε τις παλιές δεκαετίες που φεύγαν οι άνθρωποι και ήταν ένα καθοριστικό γεγονός. Σήμερα με τις επικοινωνίες, με τα κοινωνικά δίκτυα, με τα αεροπλάνα με όλα αυτά, η σχέση με τον τόπο μας παραμένει δυνατή. Αλλά μου έτυχε να είναι η πρώτη μέρα τους. Και αυτό το βρήκα, δηλαδή ένιωσα ότι μου έκαναν τεράστια τιμή αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν. Την πρώτη-πρώτη μέρα που εγκαταστάθηκαν σε μια καινούργια χώρα, να αφήσουν τι βαλίτσε κάπου και να έρθουν στη συναυλία, σαν ένα καλωσόρισμα, σαν η ίδια τους η πατρίδα, να τους καλωσορίζει σε ένα καινούργιο μέρος. Έχω μοιραστεί πολλές ιστορίες από τους ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους. Γιατί όταν θέλεις να φύγει, είναι πανέμορφο το να ανοίγεις τα φτερά σου και να φεύγεις, αλλά όταν σε διώχνει ο τόπος σου ο ίδιος, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Uh, έχω έρθει λοιπόν πολλές φορές σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, έχω ακούσει τις ιστορίες τους, έχω μοιραστεί πολλά Έτσι προέκυψε και ο τελευταίος δίσκος, η μικρή βαλίτσα uh, Σκεπτόμενος τι θα έβαζα σε μια μικρή βαλίτσα, τι θα έπαιρνα μαζί μου αν έφευγα uh, Ποια είναι τα απολύτως απαραίτητα και δεν μιλάω για τα υλικά πράγματα Που θα ήθελα να πάρω μαζί μου έτσι ώστε όταν uh, κοιτάξω το πρόσωπό μου σε έναν ξένο καθρέφτη να το αναγνωρίσω Ποια λοιπόν είναι αυτά τα άκρως απαραίτητα που θα έπαιρνε οπωσδήποτε μαζί σου. Θα έπαιρνα κάποια βασικά προσωπικά πράγματα, δηλαδή ε, την αγάπη και τη σχέση μου με συγκεκριμένους ανθρώπους ε, εδώ. Ε, θα έπαιρνα κάποια βιβλία, θα έπαιρνα κάποιες μουσικές, θα έπαιρνα οπωσδήποτε τα παλιά ρεμπέτικα τραγούδια, θα έπαιρνα τον Χατζηδάκη θα έπαιρνα τις εικόνες του τόπου εδώ θα έπαιρνα επίσης μαζί μου τη γνώση ίσως του τι μας έφερε στην κατάσταση που θα με είχε κάνει να εγκαταλείψω τον τόπο μου και θα έπαιρνα νομίζω και πολύ χαρά από αυτό τον τόπο γιατί μέσα στις δυσκολίες του έχει πολύ χαρά ο τόπος μας εδώ έτσι ώστε να έχω εφόδια και εκεί που πηγαίνω και μια αισιοδοξία γιατί το κάθε μέρος ε, ξέρετε στα Κυπριακά λέμε ο τόπος είναι ο άνθρωπος δηλαδή ο τόπος είναι ο άνθρωπος και στον καινούριο τόπο αν βρει έναν, πέντε, δέκα ανθρώπους να μοιραστείς κάτι ουσιαστικό είσαι στον τόπο σου και πάλι Φεύγει η ζωή τελειώνει Ό,τι αγαπούσα και το άφησα Ό,τι μισούσα και το κράτησα Φεύγει η ζωή, τελειώνει Σας εντώνει, ξεδιπλώνει Τον εαυτό μου που το ξέχασα Τον μέσα κόσμο μου που έχασα Με τέτοια που έχω ψυχολογία Πώς θα βγω στη συναυλία Αλκίνο, ένα στίχο από το Τι Περιμένει Πια, ένα κομμάτι από την μικρή βαλίτσα, λέει: Γίνεται η ζωή σου που περνά. Πόσο δυνατό είναι σήμερα για του ανθρώπου να γίνουν η ζωή του, δηλαδή αυτό που ονειρεύτηκαν και θέλησαν για ζωή, Καμιά φορά αισθανόμαστε σαν να παρακολουθούμε τη ζωή απ' έξω, σαν να παίρνει αυτή τι αποφάσει, σαν οι συνθήκε και οι καταστάσει τη ζωή να αποφασίζουν για μα. Πράγματι. Είναι αδύνατον άνθρωπος να ελέγξει όλες τις παραμέτρους της ζωής του, έτσι ώστε να την κάνει όπως θέλει. Αλλά πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι αυτή η ζωή. Δηλαδή να την ζήσουμε προσωπικά και όχι ως παρατηρητές απ' έξω. Και όντας μέσα πια αυτή τη ζωή, με τα χίλια δύο προβλήματά της, με τις χίλιες δύο καταστάσεις που μπορεί να μας δυσκολεύουν ή να μην μας επιτρέπουν να κάνουμε να πάρουμε δρόμους που θα προτιμούσαμε, ε, όντας μέσα όμως σε αυτό το πράγμα, εκεί μπορείς πια να επηρεάσεις πάρα πολλά πράγματα και να αλλάξεις πάρα πολλά πράγματα. Όσο κάθεσαι απ' έξω από τη ζωή και την παρακολουθείς να συμβαίνει και να σε παρασέρνει δεξιά και αριστερά και εσύ να την ακολουθείς ε, άβουλα, εκεί πραγματικά ε, χάνεις τη ζωή σου. Σε μια εποχή λοιπόν τόσο δύσκολη και απαιτητική για τους ανθρώπους, γιώδες πως έχει αλλάξει η εμπειρία σου από μια ζωντανή ε ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Προστοθετικό, περίεργος, ενώ όλα πάνε στραβά. Ε, έχει αλλάξει πολύ γιατί καταρχήν εδώ στην Ελλάδα έρχεται συνειδητοποιημένα πια ένας άνθρωπος να ακούσει μια συναυλία. Δεν περισσεύουν σε κανέναν τα χρήματα για να πάει έτσι στην τύχη, για να βγει απλώς έξω. Α, οπότε είναι ξεκάθαρο και φανερό ότι οι άνθρωποι που έρχονται σε μια συναυλία ξέρουν πολύ καλά γιατί βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι σπουδαίο για μένα σαν μουσικό γιατί και εγώ επιλέγω να βρίσκομαι εκεί και επιλέγω να κάνω ακριβώς αυτό που κάνω με τον τρόπο που το κάνω και με τιμά πάρα πολύ να έρχεται και ο άλλο έχοντας επιλέξει πραγματικά και ξέροντας γιατί έρχεται στη συγκεκριμένη συναυλία Α. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό Οικονομικά όχι ίσως γιατί έχει περιορίσει το κοινό σε όλες τις συναυλίες στην Ελλάδα αλλά καλλιτεχνικά είναι ένα τεράστιο δώρο και το χαίρομαι πραγματικά η επαφή με το κοινό είναι πιο άμεση και πιο δυνατή. Τα συναισθήματα που μοιράζεσαι από τη σκηνή με τους ανθρώπους είναι μεγάλα και βαθιά. Έχει αλλάξει όλη η εμπειρία μιας συναυλίας για εμάς που βρισκόμαστε πάνω στη σκηνή τα τελευταία χρόνια αισθανόμαστε και την ανάγκη των ανθρώπων, του κοινού, που καθόλου απρόσωπο δεν είναι, αλλά έχει χαρακτήρα κάθε φορά ε, και πρόσωπο, αισθανόμαστε την ανάγκη του να υπάρξει ουσιαστική μοιρασιά, να μοιραστούμε κάτι πραγματικό, κάτι ουσιαστικό. Όχι να περάσουμε απλώς την ώρα μας δύο ώρες ευχάριστα και να πάει μετά ο καθένα στα σπίτια του, αλλά να φύγουμε από εκεί έχοντας αισθανθεί όλοι ότι ζήσαμε μαζί κάτι σημαντικό. Ποιο πιστεύει πω είναι ο ρόλο του τραγουδίου σήμερα στη ζωή των ανθρώπων, σε μια εποχή με τόσε πολλέ αλλαγέ και τόσο πολλά διλήμματα, Το τραγουδί ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, τι τελευταίε ίσω μία-δύο δεκαετίε, με την έννοια ότι έχει σκορπιστεί πολύ. Παλιά είχαμε πέντε δίσκους, δέκα 10 δίσκους, εκατό δίσκου, ο καθένα του ξέραμε πολύ καλά, του αγαπούσαμε. Εγώ έπαιρνα έναν δίσκο κάθε έξι δεν είχαμε τη δυνατότητα για πιο συχνές αγορές, ας πούμε, ως παιδί ε, και ζούσα μέσα σε αυτόν τον δίσκο για 6 μήνες. Γινόταν ε, το σπίτι μου, γινόταν το τοπίο που, μέσα στο οποίο ε, ζούσα και λειτουργούσα κάθε μέρα. Τώρα ένα παιδί μπορεί να έχει 80.000 τραγούδια σε ένα ε, MP3 player, ας πούμε, και να μην αγαπάει κανένα από αυτά, να μην ξέρει καλά κανένα από αυτά τα τραγούδια. Να μην έχει ακούσει πάνω από δύο ή τρει φορέ κανένα από αυτά τα τραγούδια. Αυτό είναι μια ταλαιπόρια για το τραγούδι και για τη μουσική, σύν ότι το τραγούδι ακούγεται παντού πια. σε ένα ταξί, ακούς τραγούδια, πα στο σούπερ μάρκετ, ακού τραγούδια, ανοίγει τη τηλεόραση, παίζουν, αλλάζει κανάλι, παίζει ένα άλλο, τα ραδιόφωνα, ο γείτονα. Ε, έχει γίνει μια μόνιμη φασαρία, α το πούμε, ένα θόρυβο συνεχή μέσα στη ζωή μα. Το τραγούδι, όπω είπα, είναι μια ιερή. Υπόθεση, δηλαδή βάζοντα ένα τραγούδι, εντάξει, σίγουρα θα το βάλουμε και σε στιγμέ που θα κάνουμε και άλλα πράγματα στο σπίτι, έτσι για να συνοδεύσει κάπω τη ζωή μα. Αλλά ο ακροατή, με την έννοια του παλιού ακροατή που έπαιρνε έναν καινούργιο δίσκο, έκλεινε τα τηλέφωνα και καθόταν να τον ακούσει, δυστυχώ λείπει. Ούτε εμεί οι ίδιοι που φτιάχνουμε δίσκους πια δεν το κάνουμε συχνά. Σε μια τέτοια σκόρπια εποχή, λοιπόν, καμιά φορά βρίσκεται ένα τραγούδι κάπου που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά σου, κατευθείαν έρχεται αυτό. Ενώ εσύ είσαι αλλού, ενώ εσύ δεν ξέρεις πια πώς να προσεγγίσεις ένα τραγούδι, πώς να το αγαπήσεις, έρχεται το ίδιο το τραγούδι και μας επισκέπτεται. Και έρχεται κοντά μας, μπαίνει μέσα στη ζωή μας, μπαίνει μέσα στην ψυχή μας και μας μιλάει πραγματικά σαν να είναι άνθρωπος απέναντί μας. Είναι μια μαγική τέχνη. Και όπως είπα σε εποχές δύσκολες και σε εποχές κορπισμένες, όπως είναι η δική μας, το αποδεικνύει ακόμα περισσότερο. Πώς πιστεύεις λοιπόν πως η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στα δύσκολα? Ε, λένε ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να διαχωρίσω την τέχνη από τον κόσμο. Δηλαδή, καλό θα ήταν η τέχνη να κάνει την τέχνη καλύτερη. Έτσι ώστε να γίνει και ο κόσμος καλύτερος. Uh, Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι επιδρά στον κόσμο η τέχνη και τον κάνει πραγματικά καλύτερο με έναν άλλον τρόπο. Επιδρά προσωπικά και όχι μαζικά πάντοτε, προσωπικά σε έναν έναν άνθρωπο. Μία ακρόαση ενός τραγουδιού, τα τρία λεπτά αυτά είναι τρία λεπτά κερδισμένα στη ζωή. Τα έχεις κερδίσει. Κάτι έχει γραφτεί μέσα σου άλλο. Είναι ένας διάβλος επικοινωνίας του εξωτερικού μας κόσμου με τον βαθύ εσωτερικό μας κόσμο. Είναι ένας διάβλος επικοινωνίας του χαμηλού με το υψηλό. Ε, ένας διάβλος επικοινωνίας επίσης μεταξύ μας και των υπόλοιπων ανθρώπων. Μεταξύ του νου, της σκέψης και της ψυχής, ε, του αισθήματος. Ε, λοιπόν, νομίζω ότι λειτουργεί και ότι κάνει τον κόσμο καλύτερο κάνοντας τον κάθε ένα εμά εμάς λίγο-λίγο Καλύτερο. Σαν είναι τα όνειρα μικρά Μικραίνουν μαζί και τα τραγούδια Μικραίνει ο τόπο, και η καρδιά Τι περιμένεις πια, τι περιμένεις πια Τι περιμένεις για να πεις ναι τι για να πει το όχι Τι είναι αυτό που σε κάνει να κάτσεις κάτω και να γράψεις ένα καινούριο τραγούδι Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ ε, Και δεν καταλάβα ποτέ και πώς γράφω τα τραγούδια ε, Όχι ότι συμβαίνει κάτι μαγικό ας πούμε Ότι κάποια υψηλότερη δύναμη με κατακλείζει και χάνω τον κόσμο από μπροστά μου αλλά εκεί που κάθομαι, εκεί που μπορεί να διαβάζω ή να σκέφτομαι ή να κάνω κάτι άλλο, ξαφνικά παίρνω ένα χαρτί και ένα μολύβι και αρχίζω να σημειώνω κάποιες λέξεις και κάποιες νότες. Ε, ή ένα όργανο στα χέρια μου και έρχεται ένα τραγούδι. Και έρχεται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν μου παίρνει πολύ χρόνο. Όταν είναι να γραφτεί ένα τραγούδι έρχεται αμέσως. Ίσως μετά κάνω μια-δυο διορθώσεις ή κάτι τέτοιο, αλλά ο κύριος κορμός του τραγουδιού είναι εκεί από πολύ νωρίς. Και μετά κάθομαι και εγώ και το παρατηρώ έκπληκτος, ας πούμε, και λέω «Τι είναι αυτό τώρα» και προσπαθώ να το γνωρίσω σαν να είναι ένας άνθρωπος καινούριος που μπαίνει στη ζωή μου. Α, να δω τα χαρακτηριστικά του, τι ανάγκες του, τις διαφωνίες που μπορεί να έχω εγώ μαζί του, σαν να είναι πραγματικά ένα παιδί καινούριο. Ε, γράφω συνήθως ταυτόχρονα τον στίχο και τη μουσική και μαζί με αυτό μου έρχονται και κάποιες πρώτες ιδέες για την ενορχίστρωση του τραγουδιού, κάποιες δεύτερες γραμμέ κτλ. και δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά όπως ξέρεις Μιχάλη διότι καθυστερώ χαρακτηριστικά να, να βγάλω δίσκους κάθε 3-5 χρόνια ας πούμε, κυκλοφορώ δίσκο οπότε όταν έρχεται αυτή τη στιγμή και βγαίνει ένα τραγούδι είναι μια υπέροχη στιγμή για μένα. Αλκίνο, κοιτάζοντα τα εξώφυλλα όλων σου των δίσκων, βλέπω τα έργα του πατέρα σου, του ζωγράφου Άντι Ιωαννίδη, με τον οποίο για χρόνια συνεπάρχεται σε ώρε δημιουργία. Εσύ με τι μουσικέ σου και εκείνο με τη ζωγραφική του. Πε μου δύο λόγια για την οικογένειά σου και για το ρόλο που έχει παίξει στην πορεία σου έω το σήμερα. Ε, νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η οικογένειά μου στο τι κάνω, με την έννοια ότι με ελεύθερο. Μου έδωσαν αυτό το τεράστιο δώρο. Από παιδί να είμαι ελεύθερο, να αποφασίσω τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, τι με ενδιαφέρει, που θέλω να επενδύσω την προσπάθειά μου, το χρόνο μου, να δω τις ιδιαιτερότητες μου, τα ταλέντα μου, τις ευκολίες, τις δυσκολίες, τα ελαττώματά μου. Μου έδωσαν αυτή την ελευθερία χωρίς να με κατευθύνουν. Και αυτό ήταν μεγάλο δώρο, πραγματικά. Βλέποντας επίσης τον πατέρα μου να ζωγραφίζει, βλέποντας... Μια τετράγωνη επιφάνεια, ας πούμε το τελάρο, της ζωγραφικής άδειο, σιγά σιγά να αποκτά βάθος, να αποκτά έναν κόσμο, έναν κο... να γίνεται κόσμος. Να λέει τόσα πράγματα, μια... μια επιφάνεια που προηγουμένως ήταν άδεια. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και στη μουσική, πώς μέσα από τη σιωπή ξαφνικά μπορεί να βγει ένας ήχος ο οποίος να χρωματίσει τα πάντα, να δημιουργήσει έναν κόσμο. Ε, μία λέξη. Μετά, όταν ο ήχος, η νότα αυτή και η λέξη ερωτευτούν, γεννάνε ένα τραγούδι. Ε, όλα αυτά τα πράγματα τα ένιωσα από πολύ νωρί. Είχα την τύχη να τα ζήσω στο σπίτι, όπου όπω είπα, μπορεί να μην είχαμε μεγάλε οικονομικέ ευκολίε, αλλά δεν έλειπαν τα βιβλία και οι δίσκοι. Υπήρχαν οι αναφορέ στο θέατρο, κυρίω από τη μητέρα μου, η οποία είχε σπουδάσει ηθοποιό. Είχα την τύχη να ζήσω δημιουργικά τα παιδικά μου χρόνια και χωρί καταπίεση. Και αυτό το πιστόνο στους γονεί μου, τους το χωροστάω για πάντα και προσπαθώ να το κάνω και εγώ στα δικά μου παιδιά. Φτάνουμε λοιπόν και πάλι στο σήμερα, που σε βρίσκει να είσαι πλέον πατέρας τριών παιδιών και αυτό πρέπει να έχει φέρει μεγάλες αλλαγέ στη ζωή σου. Πώς έχει λειτουργήσει αυτό το στάδιο ζωής πάνω σου? Σε έχει αλλάξει ως άνθρωπο και ως δημιουργό? Σίγουρα με έχει αλλάξει σε πάρα πολλά. Ίσως δεν γράφω τόσο συχνά με την έννοια ότι πάντα στη ζωή μου έγραφα όταν η ζωή απουσίαζε. Δηλαδή όταν δεν υπήρχε ζωή γύρω μου, τότε καθόμουν να τη δημιουργήσω γράφοντας ένα τραγούδι. Όταν η ζωή υπάρχει γύρω σου, όταν βλέπεις τρία παιδιά να ανθίζουν, ε, γιατί να γράψεις. Δηλαδή αφού είναι, η ζωή είναι εκεί ήδη μπροστά στα μάτια σου, να την παρατήσει για να πας να σε ένα δωμάτιο και να τη φανταστείς από την αρχή ενώ υπάρχει... Ε, υπάρχει λοιπόν αυτό, αυτό το ερώτημα μέσα μου Το οποίο εντάξει καμιά φορά με κάνει να μην κάθομαι να γράψω είναι η αλήθεια Από την άλλη μεριά πολλές φορές όλη αυτή η ενέργεια που παίρνω από το σπίτι Με σπρώχνει ε, πολύ δυνατά ε, στη, στην ανάγκη να καθίσω να γράψω και η ίδια αυτή ενέργεια που παίρνω από το σπίτι και από τα παιδιά, μέσα από όλη την κούραση της καθημερινότητας μιας οικογένειας, ταυτόχρονα μεταφράζεται σε κάτι πολύ γλυκό και ταυτόχρονα πολύ δυνατό, το οποίο με βοηθάει να γράψω. Τι είναι αυτό που ελπίζεις για το μέλλον των παιδιών, των δικών σου και των άλλων? Κοίταξε Μιχάλη, νομίζω ότι όλοι ευχόμαστε έναν καλύτερο κόσμο. Ο καλύτερος κόσμος όμως όπως είπα γίνεται από πολλούς ανθρώπους, από έναν έναν άνθρωπο. Οπότε αυτό που εύχομαι είναι και εγώ, αν με ρωτάς για την οικογένειά μου, και εγώ και η οικογένειά μου να προχωρήσουμε ο καθένας προσωπικά σαν άνθρωποι όσο γίνεται να γινόμαστε καλύτεροι, έτσι θα γίνεται και ο κόσμος καλύτερος και αυτό κατ' επέκταση να το ευχηθώ και σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, γιατί είναι κάτι προς το συμφέρον όλων μας. Ε, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η εποχή, πολύ άγρια εποχή και πολύ μπερδεμένη και δεν είναι εύκολο να, να δεις κάθε στιγμή ποιος μπορεί να είναι ο δρόμος που μπορεί να σε οδηγήσει κάπου καλύτερα αλλά είμαστε υποχρεωμένοι σαν άνθρωποι να το κάνουμε και έχουν αποδείξει οι κοινωνίες μέσα στα χρόνια ότι συχνά πυκνά ε, βρίσκουν τον τρόπο να γίνουν καλύτερες από την άλλη μεριά, πολύ συχνά βρίσκουν επίσης τον τρόπο να γίνουν χειρότερε. Μεγάλο δέντρο στεναγμός Μεγάλη κυσκιά του Απλώνει ρίζες στην ψυχή Στο σώμα τα κλαδιά του Μα όπως ανοίγει ένα πουλί Φτερούγα στον αέρα Το δέντρο γίνεται γιορκή Και φτερούγης ζημέρα Σε περιμένουμε λοιπόν σε μερικές μέρες εδώ στο Λονδίνο, όπως και στην Γλασκόβη για τις εμφανίσεις σου. Έχεις κάποιο μήνυμα για τους ανθρώπους που μας ακούν. Ε, να τους ευχηθώ καλό βράδυ, να μην πω τίποτα έτσι βαρύ γδούπο, να, να ευχηθώ όσοι έρθουν στη συναυλία να ζήσουν κάτι ουσιαστικό και κάτι σημαντικό, να το μοιραστούμε ωραία. Και ελπίζω να εκμεταλλεύεστε και τα άλλα πράγματα που γίνονται σε μια τόσο μεγάλη πόλη. Γίνονται πολύ ωραία γεγονότα, πολύ ωραίες συναυλίες, θεατρικές παραφτάσεις, δράσεις, συλλογικότητες πολλές υπάρχουν στο Λονδίνο. Η ζωή μας κλείνει στα σπίτια μας, αλλά καλό είναι που και που να τρώμε και μια κλωτσιά ή να τη δίνουμε ήδη στον εαυτό μα και να βγαίνουμε λίγο έξω. Αλκίνοες, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τι εμφανίσει σου εδώ στο Λονδίνο στι 25 και 26 Γενάρη στο Union Chapel, όπω και στι 28 στη Γλασκόβη. Θα είμαστε και πάλι μαζί σου, όπω κάθε φορά που έρχεσαι, και εύχομαι να έχουμε και πάλι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα στο μέλλον. Κι εγώ, κι εγώ εύχομαι να τα πούμε στο μέλλον. Εύχομαι κάθε καλό και σε εσένα, Μιχάλη, και στου ακροατέ σου. Χάρηκα πραγματικά που τα είπαμε απόψε, Αλκίνοε. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά. Και εγώ, καλό βράδυ. τη Τι ζωή, και τι ζωή, ήταν του. Ένα φωσάκι αγένιτο με στην καρδιά του σκότους Πάντα θα ξημερώνει oh, oh, oh. Πάντα θα ξημερώνει.